Περιμένουμε να πούμε κάτι και μα αποσυντονίζετε. Ακούμε τώρα για τα ταλέντα του Κικίλια. Οτι αλλάζει πάνε, eh. Ο κύριο Κικίλια βοηθάει. Βοηθάει, είναι εξαιρετικό στην αλλαγή πάνε. Στην αλλαγή δηλαδή. Μισό λετάκι. Ακούσατε και κάποιο άλλο ταλέντο, έχετε υπόψη σα κάποιο άλλο, γιατί εγώ δεν το μόνο που ξέρω. Ναι, αλλά είναι το ξεκίνημα. Αχ, είναι και τον μπάσκετ, ξέχασα. <laughs> Τρομερό αμυντικό. Και πολύ καλό στρατηγό με τα νοσοκομεία. Ε, ο στρατό μου, κύριε Κούτρα. Ναι, αλλά άμα ξεκινάμε τι πάνε μέχρι τι εκλογέ, ποιο ξέρει τι άλλο θα Ξέ... Γενικώ με τα σκατά τα πάει καλά. Λοιπόν, θα συνεχίσω στο ίδιο μουτ γιατί είπε σκατά, αλλά επιτρέπεται τώρα σε με τόση τηλεθέαση να παρουσιάζει του χοντικού το 67-66 για τι μέλη τη, λέω, ω παρακράτο και που πουλούσαν εκδούλευση του πλούσιου κτλ. Μα αν είναι δυνατόν. Είδα αυτά τα πράγματα τώρα. Ποιο είναι ο σκηνοθέτη και είναι αριογράφο. Τι, να... τι κάνει κατά ο πλεύρη, τι θα κάνει. Τι θα... κάνει δεν κάνει, για... έχει... δεν ο πλεύρη μόνο. Είμαι η μη δημοκρατία που είναι φίλη τη χούντα. Τι κάνουν αυτοί, θα το επιτρέψουν αυτό, να λέγονται αυτά τα πράγματα. Πράγματα. Εγώ δε νομίζω πρέπει να... Θα μπορούσα είναι... να κάνω μια καταγγελία, μια ερώτηση το ΕΣΟΡΟΟΥ εμένα με απασχολητικά Εγώ ε, νομίζω ότι έχουμε... υπάρχει πρόβλημα σ' αυτό Ο βελόπουλο. τι κάνει ο Βελόπουλος Ο βελόπουλο τι κάνει, κόβει καπίστρι αυτό Τι, τι άλλο Ναι Συγκάλε αποστόλη, με ξεκούφανε Δεν το περίμενε να το σηκώσω, πήρες για το τούτνο Σου κάνεις τροφιά Όχι, μου φόλαξε μέσα Καλέ, Καλά σου έκανα, λέγε τι θε. Θέλω να σου πω κάτι πρώτον. Μάλλον να το ακούσει ο Κικilla. Στο, στο, στο νησί μου, στη Σκόπρια, λένε για χάτι τέτοιου τύπου ότι είναι για το γάιδο Καβάλα. Τα, τα Α, το, στο στο ο, χωριό το, μου, εμένα λένε για τον <σχει> σου Καβάλα, αλλά οκ. Okay. Δεν δε, Προπαραδοσιακό, όχι. Ναι, ανάλογα, ανάλογα. Αν είναι το πιο λαγιέ, καταλαβαίνω. Κάθε τόπο έχει <biết> τα δικά του. Ναι, άχωμα το που έχει αξία τώρα, άσε μας τώρα. Το που έχει, το που έχει, το που έχει. Έχει αξία ανάλογα. Αν έχει πάρει πλεόνασμα ή όχι. Ναι, σωστά και αυτό. Έχει δίκιο. Εσύ πόσο εθνικά υπερήφανο ένιωσε που είδε την ημέρα της Ευρώπης, μη χέσω, τη Ευρώπη, Μιχέσο, τη σημαία μα δίπλα στην Ευρωπαϊκή Μιχέσο, πάνω εκεί που πριν από 75-80 χρόνια πώ θα είναι ο Σάντα μαζί με το Γλέζο κατεβάσαν την ναζιστική. Και όλο αυτό σε background βαρβητσιώτη που πατάει πάνω στα μάρμαρα, έτσι, να τα λέμε όλα. Βαρβητσιώτη <συλίδι> να πατάει πάνω στα μάρμαρα. Εγώ συγκινήθηκα, Παραδίπλα φίλε, να το καθαρά. Εγώ συγκινήθηκα. Παραδίπλα τα τσιμέντα. Αυτό ήθελε να συμβολήσω ο βαρβητσιώτη. Τα πετάει πάνω από τα μάρμαρα. Αυτό, εγώ Ακριβώς. είδα στην εικόνα. Λοιπόν, όλη η συχαμάρα μαζεμένοι σε μία εικόνα. Να τους χαίρονται αυτοί που τι ψηφίσατε, ρε μα... Δηλαδή, τώρα μπορούμε να πούμε όντω με αποδείξει πια ότι όντω η τα μπάζωσε τα μάρμαρα. Βλέποντα το βαρβιτσιό δηλαδή πάνω σ' αυτό. Μιλάμε Αναγούλα. Άννα? Αναγούλα. Άνα, εσύ. Αναγουηναία. Ναι, η Γούλα. Ισανουλά. Ναι, Ισανουλά. Ναγούλα, ρε, τι να πω. Τα πίνω όλα. Τα πίνω όλα. Τα πίνω όλα. Κάποια ουίσκι και κοκακόλα. Τα πίνω, έλα. Πήρε να κάνω λίγο και του Ρουφιάννου, ρε γαμώ, την μου. Λοιπόν, όταν έβαλε σε αυτόν τον ευλογημένο, ευλογημένο να είναι ο Μητσοτάκη που μα άφησε μετά από 6 μήνε να πίνουμε τα φωτά μα. Ο ευλογημένο, όταν τα λέει αυτά, ζωντανά, του δει, στραβοκοπιέται κιόλα. Κάνει το σταυρό του και μετά λέει ο ευλογημένο. Αλλά έχει και μια δικαιολογία. Μάλλον δύο δικαιολογίε. Πρώτον, είναι σαιρέω και δεύτερον, είναι Έχει πλήρη άλουθι για ό,τι και να πει. Απόστολη, γεια σου. γεια σου. Θα ήθελα να απευθύνω προ του Μπουζουάδε, κεφαλαιοκράτε, ματαιόδοξου και υπόλοιπου γραμματεί και παρησιέω πώ είναι δυνατόν ένα λαό ο οποίο έχει κατακριουργηθεί από του φασιστογερμανού, ο οποίο έχει εμφανιστεί στα κρεματόρια, να κάνει τα ίδια σε έναν ανίσχυρο λαό που λέγεται Παλαιστινιακό λαό. Διαντρέπονται λίγο οι Πούτσοινε. Α το βγάλουμε γι' Αγόραρε, χέλι, ολοκληστρά. Χωμανάρι είμαι. <laughs> να σου πω, φέτο ο Γαϊτάνο βγήκε ή δεν είχε έτσι, τίποτα. Δεν να... είχαμε, φέτος δεύτερη χρονιά χωρί Γαϊτάνο είμαι. Όχι, ρε φίλε, πολύ στεναχωρηθήκα τώρα. Ναι. Να σου πω, θέλω λίγο να απελευθερωθεί, μην περιορίζεσαι. Οι ώρε του λαού δεν χρειάζεται να είναι μόνο τετράλεπτε. Άμα έχει καλό υλικό, βγάζει κι άλλα. Γιατί? Γιατί μα λύπουν, Θέλουμε να ακούμε πολύ το λαό και να τον κατευθύνει εσύ. <laughs> να τον κατε... Κατευθύνει, ξέρει τι εννοώ. Με τι τάπε σου. Σε μονοπάτια ζώρικα. <laughs> και βρώμικα. Επίση, εγώ εντάξει, μπορεί να είναι προσωπικό αυτό, οι εκπομπέ τη Πέμπτη δεν μ' αρέσουν. Αλλά έχει ανέβει πολύ ο πύχη με τι ώρε του λαού. Έχει φτιάξει το πράγμα, να ξέρει. Οι εκπομπέ τη πέμπτης γιατί δεν σα αρέσουν, Δεν είπα να σταματήσουν. <laughs> Απλώ δεν είναι σαν τι υπόλοιπε, ρε παιδί μου τώρα. Αν <laughs> <ρε. laughs> έχω κι άλλο να σου πω. Περίμενε. Στα νέα τη Ελλά. Είναι η αστυνομική τύπη των ειδήσεων. Μερικέ φορέ ούτε φτάσει με αρέσουν, αδέλφον. Μερικέ φορέ ξεχνά να φτίνει όταν αναφέρει ΣΥΡΙΖΑ και τσίπρα. Σε παρακαλώ να το διορθώσει. Αποκλείεται αλλά οκ okay, θα το έχω συνάθει. Αλλά δημιουργή. ναι, αφού σου λέω έχω κάνει μελέτη τώρα, μερικέ φορέ το ξενά. Αλλά βάζει και κανέναν με μετό όπτε αναφέρει το φαλακρό εκεί πέρα δίπλα. <Συλίκο> Τι ζηύει. Ζηλέβω, ιλεύω. Εσέναπαγα λατρεύω, ιλεύω. Και τα και φορεύω, σηλεύω, γιατί ακόμα θέλω να κάνω. Συλλέγεις τις σου; Κάτι Δεν Όχι ε; Όχι. Πού είναι οι φίλοι σου; οι φίλοι μου είναι σκιές του σκοτάδι. Οι φίλοι μου είναι ακραβίες στις κιοπί. Οι φίλοι μου πλούτακην στο σκοτάδι. Αλήθεια. Ναι, ναι. Είναι πολλές ή είναι μία. Είναι πολύ. Είναι και κραυγές στη σιωπή. Άλλοι. Φ, εντάξει, άντε, Χαιρετώ. Όλα καλά. Μια χαρά. Ναρκωτικά πάλι. Ε, μου έχεις ζώσει την εστία φορά, δεν θυμάμαι. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Με μέτρο όμως ρε φίλε. Όλα καλά. Προσπαθώ για, για Άντε. Πούσε θέλει Αποστολάκο Γλυκέ. Εδώ. Είμαι η Ανούλα από Νέα Πολυμνίκια. Ανά Γουιν... Γουινέα. Ανούλα μου. Ο, για να σε πάρω τηλέφωνο, ένα εκατομμύριο βορές. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, σα αγαπάμε πάρα πολύ. Μας τσάχνετε και κάνουμε τρελά πράγματα. Πολλές φιλούρες σε όλου. σας. Άδια. Παρακαλώ. Βρε μαλλίκα, έχει ζεμπαλί. Ναι, ρε μαλαίκα, εγώ είμαι, τι θε. Γιατί μου σαμποτάρει το ραντεβού, μπορεί να μου πει. Γιατί είπε αυτά που σου είπα να μην πει. Γιατί είπε ότι δεν θέλω μόνο για ξεπέρα, γιατί τα είπε αυτά. Ε, γιατί ισχύουν, ε, είμαι ειλικρινή. Είσαι πάντω και εκείνη ήταν ειλικρινή, έτσι. Α, η δασκάλα, εσ... Ά, εσύ είσαι. Ποιο είναι ο χιόνι ο τόρναδόρο. Αυτόν που έβγαλε την Δετάρτη. Αυτό ο γκόμενο θέλει να σε γνωρίσει. Αυτό νομίζω θέλει να σε εμφυστικό και να σε αφήσει. Ναι, δεν ίδιο λένε. Α, δεν έχει πρόβλημα. Ο okay. <ΣΠΟ> Ποιο άλλο μπορεί να είναι. Συναντηθήκατε, έγινε το φικιφίκι. Έχει γίνει ήδη το φικιφίκι. Ωρε παιδάκι μου, Α, μάστορα, μπράβο <στονίδε> αγόρι <στονίδε> μου, μπράβο γήπα. Τσιου, τσιου, τσιου. Πάντω τι, τι, τι, τι, τι. λέει, γιατί είμαι σαμποτάρη, γιατί. Τη θέλει όλου σου, τη θέλει όλου Όχι, δεν έχω πρόβλημα, δίνω, δίνω. Δηλαδή τα δικά να τα πάρει. κάτι και σε εμά, Πάρε, πάρε, κάτι. θα τα ή όχι. Τι θα μου Γιατί έτσι, γιατί. <Δεν> μπορεί, τι να σου πω, Ένυστη, το δώσο. Σόρι, Έχει καλό ρεύμα το πάτης, έτσι. Ε, το ξέρω. Έλα, Αποστολή, το έκανε στο εμβόλιο. Όχι ακόμα, δεν έχει ανοίξει για την ηλικία μα. Α, δεν έχει ανοίξει. Γιατί ήδη, μου φαίνεται που χάνει λάδια τώρα τελευταία και νόμιζα ότι αρχίσαν οι παρενέργειε. Όχι, είναι από άλλο αυτό. Α, είναι από άλλο αυτό, εντάξει. Α, τι γεια, τι πει, Έλα, Αποστολή, τι κάνει. μου και μην άρχισε να πει τον Έλα, μου. La sta po' meta È parto so Να σου πω, αγόρι μου, τώρα που θα βγει αυτό το καλό το νομοσχέδιο του Χατζηδάκη. Πολύ καλό. Πολύ καλό ναι. Με τη ρύθμιση που φέρνουμε εμεί, υπερασπίζουμε τον εργαζόμενο στην πραγματικότητα. Όχι του μανού, του Χατζηδάκη, του καλού του Χατζηδάκη, αυτού είναι εδώ. Όχι και του δεν... καλού, του Κωστή Ναι, του καλού, αυτό είναι ο καλό. Α, ο Κωστής είναι ο καλό. Ε, βέβαια. Αχα. Να σου πω, γιατί δεν κάνετε, δεν κανονίζετε να κάνετε 4-5 ώρε εκπομπή κάθε μέρα και την Παρασκευή να κάθεστε, που λέει και ο Φωτόπουλο. Υστερα, εγώ Oh. Γιατί 4-5 είναι δυσανάλογο Την Παρασκευή μια ώρα εκπομπή θα είχαμε Άρα οφείλουμε άλλη μια ώρα μέχρι την Πέμπτη <Δελαιοί> όχι, όχι, όχι. <Τι> όχι, όχι, όχι Όπω σε βολεύει εσένα. Λοιπόν, ημέρα, Δευτέρα με Τετάρτη κανονικά, Πέμπτη 2 ώρα Παρασκευή φυλάκια. Όχι, <Τι> όχι, όχι. Θα κάνετε. <Τι> όχι, ρε, μαλλίκα, <Τι, Τι>, έτσι θέλω <τελωγό> Έρα. 4, 4 ώρε την ημέρα και θα τα βάζετε στον κουμπαρά να πάτε να μαζέψετε ελιέ μετά το, το καλοκαίρι. <Τι> Πιανού ελιέ. Δεν έχουμε δικέ μα. Μπορώ <Τι> να δανειστώ ελιέ, επειδή <Τι> έχω μια άδεια από τη δουλειά που <Τι> το δούλεψα παραπάνω, να δανειστώ λίγο τις τι ελιέ σα. Συγγνώμη, εσύ το καλοκαίρι μαζεύει τι ελιέ. Δεν ξέρω πότε τι μαζεύουν. Στο Νοέμβρη, παιδί μου. Α, οκ, okay, εντάξει. Θα πάρει άδεια το καλοκαίρι. Εσύ και Όμως... άσχετο. Θε να πει στην περκακή, δεν ενημερώνεσαι. Όχι, δεν ενημερώνεσαι. Εσύ, εσύ άρα δεν έχει ελιέ. Εσύ να δω τι θα κάνεις Έχω δύο ελιές στον κόλογο. Να πω. Ε, για να τι μαζέψει. Ο πατέλη και του ΣΥΡΙΖΑ, φυλεγάτσου, είπε τώρα. Ε, δεν θα προσλάμβανα κάποιον με διδακτορικό αν μου έκανε αίτηση, γιατί δείχνει. Ότι πιθανώ να είναι κάποιο άνθρωπο ο οποίος δεν έχει απαραίτητο όρεξη για δουλειά. Ο Μητσοτάκη είναι πόσο χρόνο είναι ο Μητσοτάκη. Ξέρω εγώ 50-55. Όταν μεγάλωσε μετά το χρόνο και ήρθε εδώ πέρα, έπιασε δουλειά. Δεν είχε ούτε διδακτορικά, ούτε στο εξωτερικό έχει πάει ούτε τίποτα. Να δεις ότι αυτός ο πατέλης είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Δάχτυλο. Λες! Ε, ε, ναι! Καταρχήν πες του, του καραγκιόζη, ότι τα μεταπτυχιακά διδακτορικά παίρνει επιπλέον και στο δημόσιο παίρνει παραπάνω λεπτά. Πες του, του καραγκιόζη. Αλλά έχει δουλέψει έξω για να ξέρει ο γήπτο. Ε, <Τι> Μωρή, Λολομπριτζίτα, σε πέτυχα παλί. Α, καλώ τα μούτρα. Το γυμναστήριακο είμαι, Μωρό. Ναι, μα έλειψες κιόλα. Ναι, κιόλας. ναι, παλιωμαλάκια, <laughs> Να σου φέρω, μαλλίκια. Γιατί τα βάλε με τον Παπαδόπουλο, σ άκουσα τώρα γι' αυτό σε πήρα. Τι θε, ρε βλέπαμε κανένα που τα να κουνιέται. Βλέπαμε να πούμε και αυτό, αφού δεν έχουμε να πάμε σε μαγαζί. Η αλήθεια είναι ότι μόνο τέτοια βλέπαμε να κουνιούνται. Τι να κάνουμε, μαλακα, γιατί? Απλά <ΣΥΣ> ρε άρτο και θέαματα. Να πούμε, μέσα είσαι. Ε, hey, καλά, εσένα, <σοπάλεισαι>... η καλύτερη σου. Α σε που άκουγε Παπαδόπουλο και χερόσουνα και αναπολούσε. άλλα, <σοπάλεισαι>... <Σκεφτώ, σομ σοπάλεισαι>... άρε Παπαδόπουλο, έλεγε. Τώρα δεν έχει να πει ούτε για πλάκα αυτό κάθε Σάββατο. Ότι σαν αναφορά. Άρτο, θέαμα και Παπαδόπουλος, η καλύτερη σου, εσένα. Ε, μα αυτά τα λαϊκά μεγαλώσα. Καρά, πανταζί, γονίδι, αδαμαντίδι. Αυτού μεγαλώσαμε εμεί και τα σπάγαμε. μαλάκα, από το χωριό που ήρθε, πήγε σε καναμπουζουκάλικο εμείς εμείς είχαμε στα πανελικήρια λάλες ας είχε κατέβει ναι βλέπεις <kısmu> ομά είχαμε το μάγκα ο ζάχος Είχαμε Χατζηνικολιδάκη συγνώμη δεν κατάλαβα, δεν είχαμε ωραία. Έτσι είχατε, δε ωραία, γιατί κακό είναι, δηλαδή. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, τα όχι, τότε όχι,